101,5 FM Stereo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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα yeah. Στο Radio Αρτά είσαστε συντονισμένοι στους 101,5 yeah. Και οι φίλοι οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μέσω Καλημέρα και σε αυτούς Καλημέρα σε όλο τον κόσμο Καλημέρα και σε αυτούς που δεν ακούνε και είμαστε εδώ με την εκπομπή στον τοίχο Θα τα πούμε και σήμερα στον τοίχο Στου Ντουβάρ Μου. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση Πείτε κανένα ωραίο, εδώ είμαστε. Κάντε παιδιά να τελειώνουμε, τελειώνει δεν αντέχετε, δεν ξέρω αντέχετε εσείς άλλο, αντέχετε, δηλαδή τους αντέχετε. Δεν μιλάμε τώρα για τα, τους κεντρικού. Τη κεντρική σκηνή αυτά είναι αστέρια γκαϊνάρια δηλαδή μιλάμε για αστέρια αλλά για τους εντόπιους δηλαδή τους αντέχετε δηλαδή τόση, τόσα οράματα τόσα αγώνα και από αισθητική. άσε σου λέω να σου κάνει τώρα ανάλυση η κυρούλα βγαλμένη από το κομωτήριο με μαλλί λάχανο Μάτι που θυμίζει Μέριλιν Μάνσον Ομίες γέγου μου Ράματες λέω τώρα δηλαδή Μιλάμε Δεν αντέχονται ρε πούσι μου Δεν αντέχονται Δεν αντέχονται αδερφέ μου Δεν αντέχονται Βέβαια παρακολουθήσαμε κι άλλες Πώς τους λένε ρε παιδί μου, ορίστε ρε Ω, ψυχά, πάνε όλα, πέχω, ορίστε Βαόλας Βάρνα Ρέιδιο Ίγκ Ρέιδιο Έλα, είσαι καλά Α, μάλιστα, εντάξει Ναι, καταρρύφω, αγόρι μου, ναι Είσαι, έλα Γεια λάρε. Να με τίποτα Τα βγόμα με την ντουκά Καλημέρα Eagle Radio from Κοζάνι Ράδιο Αετός Γεια σου Κώστα, γεια σου Κοζάνι Καλημέρα και στο Art FM Radio Κύπρος Λάρνακα, αμόχωστος. Πιάνεις όλη την Κύπρο το Άρτεφε με. Παγκόσμιο το Άρτεφε. Καλημέρα σε όλους. Αλλά Κώστα σου είπα την άλλη, σου είπα την άλλη φορά, θα σου φτιάξω ένα αμερικάνικο σήμα. The Alessandro from Cozán in awe. Big πάμε κατά για όλοι, Κώστα! Το σαντέχετε αλήθεια ρε παιδί μου, αλήθεια ρε. Αλήθεια, του αντέχετε τώρα να Έχουμε παρακολουθήσει αναμετρήσει, πώ τις λένε, ρε παιδί μου, ε, Ακούσαμε τι έχουμε ακούσει χρόνια τώρα. Τούτο το πράγμα και μόνο στη σκέψη ότι επέρχονται και λέμε, ρε παιδί μου, εθνικέ εκλογέ. Όχι, όχι, όχι, ρε πουσι μου, τι θα τραβήξουμε. Υβίστε του. Υβίστε του. Ξαρα... Ε, εντάξει ήταν γνωστό σε όλους φαντάζομαι τους Έλληνοι Ότι ο Οδυσσέας ήταν μπερμπάντης ο άνθρωπος Εντάξει ήταν μπερμπάντης γενικώς να πούμε. Για τον Οδυσσέα εδώ δίπλα από την Ιθάκη σας μιλάμε Το γνωστό που έφτιαξε και το Μούριο Ήππο Ναι το Μούριο Ήππο ναι, Λοιπόν ε, αυτός ήταν μπερμπάντης ο άνθρωπος Να δει, μέχρι και τον Κύκλοπα τον έκανε έτσι με μουσί, όπως αυτή η τραβέστο που βγήκε πανευρωπαϊκιά. Λοιπόν, ήταν μπριμπάτης γενικώς, αλλά το ότι είχε φτάσει ο Οδυσσέας να βάλει στο χέρι, στο κρυβάτι, ξέρω εγώ και την Κλεοπάτρα, ε αυτό μόνο στα ταμήλος μπορούσε να το... Yeah. Θα τη διώξουμε την Τρόικα μεγάλη όπως ο Οδυσσέας έδιωξε τους μνηστήρες της Κλεοπάτρας. Αυτό βέβαια ο ταμίλο, δεν το πετυχαία. Ο Ταμήλος τώρα, όταν πέφτει στα, στα, στα κρυβάτια του εκεί τα μεταξύ, τα φαντάζεται ότι είναι ο Αντώνιος, καταλάβαια. Τώρα κλεοπάτρα θα είναι καμιά κατσίκα εκεί από τα τυρίκαλα, αλλά, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι, ότι ο τετρακαλινός λαός του Ταμήλο έστειλε στη βουλή. Δηλαδή στα τρίκαλα εσύ πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ένα σοβαρός άνθρωπος. Αλλά, ο σοβαρός άνθρωπος τώρα θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία Στο Μαντρί Για να τον κάνει βουλευτή ο τετρακαλινός λαός Όπως και σε άλλες περιοχές Για να μην μιλάμε μόνο για τα τετράκαλα Παντού τα ίδια είναι Τι θέλεις να πούμε τα δικά μας παραδείγματα Ασε Ασε σου λέω Πάντως ε, θα γλιτώσει η Κλεοπάτρα, ε, Η Ελλάδα Μάλλον έτσι δεν είναι Γιατί θα διώξει τους μνηστήρες Την Τρόικα Ιταμίλου Γεια σου μίλου Ορίστε Ορίστε Δεν ακούγεται τίποτε Ορίστε Καλή σας μέρα Ναι επαναλάβατε παρακαλώ Για πες το Δεν διακοπές που κάνει το τηλέφωνο Κάνε... Δεν ακούγεται καθόλου Κάνει διακοπές yeah. Ναι ναι Κάντε τον κόπο να ξαναπάρετε Κάντε τον κόπο να ξαναπάρετε Διότι Χίνησαν yeah. τα στρατεύματα της Κλεοπάτρας Μας κάνουν πόλεμο στο τηλέφωνο Ο τετρακαλινός λαός που λες Ελληνί μου Του τα μίλω τώρα σου Λέω δηλαδή yeah. Σαν να βλέπεις την καιρούλα Με το μαλλί λάχανο yeah. Έλα, Παρακαλώ Αχά, Α. Μάστε ευχαριστώ πολύ. Συμειώνει ένα φίλο τη Η διαφορά λέει τι. Ναι, μα επίτηδε. Γι' αυτό δεν μίλησε φίλε γιατί πιελόπιω. Ο, no. ο... Ταμίλου. Διότι η Πινελόπη δεν τον έφαγε το ρημαδιασμένο από τους νηστήρες έτσι λέει τουλάχιστον η ιστορία. Yeah. Ναι. Ενώ ο ελληνικός λαός του κάνανε τον ποπό τρενταφυλάκι. Αυτό, ναι, καμία αντίρρηση. Yeah. Γι' αυτό έβαλε την Κλεοπάτρα, ρε παιδί μου, που τέλο πάντων ήταν Ήταν μια κοπέλα. Εμ... Yeah. Αλλά εγώ σου λέω πρόσεξ, Ο Ταμίλο φαντάζεται τον εαυτό του Αντώνιο. Yeah. Αντώνιο, σου λέω με τη ρωμαϊκή στολή εξάλλου όταν μιλάει ο ταμίλος καταλαβαίνεις τίποτα, σαν τα λατινικά είναι Ή Ταμήλος Ή Ταμήλος, Μιγάλη, που Ταμήλου, Πουρχώρα Σε ένα κι όλοι εδώ την σου κόμμα με του eyeliner στο μάτι να πούμε Δεν συμβάλλομαι ουράματα, μιγάλα ουράματα, δε συμβάλλομαι Well, I guess I'm doing fine Μήνυμα προ μη Έχετε να φάτε τέτοιο όραμα Που δεν το έχετε μανταξαναειδή Θα φάτε ένα όραμα εκεί να πούμε Μόλις τελειώσει αυτό το όλο του πανηγύρι Που δεν το έχετε μανταξαναειδή Να, για παράδειγμα Πρόσεξε 28 Μαΐου 28 Μαΐου έκλεισαν ε, Τη βουλή για τις εκλογές 28 Μαΐου, τι λέω μόνο 28 Μαΐου you. Τι λέω μόνο <Τι> Αχ πριν κλείσει στις 28 Μαΐου Ναι μόνο ε, μα, Έχω λαλήσει κι εγώ ρε καλημέρα σας δεν, Εγώ δεν μη λαλήσω πριν, Αφού 28 Μαΐου είναι μεθαύριο Μεθαύριο μπράβο Πριν κλείσει λοιπόν 28 Μαΐου Για να ξεκινήσουν <Τι> Ναι κατάλαβες Πέρασα δεν γίνεται αυτό το πράγμα Κάτι άλλο κάτι παιδιά, Απομπερδεύτηκα εντελώ δηλαδή Απομπερδεύτηκα Τι μήνα έχουμε τώρα ρε παιδιά Μάιο δεν έχουμε Μπράβο Και πόσο έχουμε ένα σήμερα 12 Μπράβο Λοιπόν Α Α Διέκοψε Ναι μω αρε Μπέρδε μω αδερφέ μου Η βολή Τα παιδιά τώρα να πω Διέκοψαν τις εργασίες λόγω εκλογών Μέχρι τις 28 Μαΐου Με κατάλαβες Να βγουν να κάνουν τον αγώνα τους να τους καλοδεχτούν όπως ε, καλοδέχονται το Βενιζέλο σε όλη την Ελλάδα και πριν κλείσει λοιπόν, πριν κάνει αυτή τη διακοπή ψηφίσαν το μεσοπρόθεσμο του 2.15-2.18 φυσικά με 150 ψήφους υπέρ και τα, λιμάν, και τα λιμάν, το οποίο είναι το, με, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018 Κατάλαβες μεγάλε; τώρα το μεσοπρόθεσμο Τώρα να κάτσω να σου αναλύσω Πρέχουμε πει ένα φορές Μιγάλε Είσαι πνιγμένος μέχρι τα μπούνια Εντάξει, είσαι αθάνατος Πέφτουν τα 1.500 καμία ντυρίχ Αλλά Αλλά Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Το πέρασαν λοιπόν Πριν την κλείσουν τη βουλάρα Μπορείστε Ακολουθεί, ακολουθεί το υπόλοιπο του αγγουριού Ναι, <sa> ναι κύριε τηλεακροατά μου Frankie. Καλώς παρατηρήσατε ότι είναι μέσω πρόθεσμο, Το ολόκληρο πρόθεσμο ακολουθεί Go, Κοίταξε, κοίταξε Κοίταξε Ελληνί μου Θα σου πω κάτι Το τι ακολουθεί πραγματικά Δεν το γνωρίζει κανένας Το γνωρίζουν φυσικά αυτοί οι οποίοι θα δώσουν τις εντολές το θέμα λοιπόν είναι ότι ό,τι και να ακολουθήσει ό,τι και να ακολουθήσει θα γίνεται νόμος αυτού του αποκαλούμενου ακόμα κράτους δεν γίνεται διαφορετικά δεν, από ό,τι βλέπεις και εσύ δίπλα σου δηλαδή δεν νομίζω να διαπιστώνεις ότι υπάρχει πρόβλημα το πρόβλημα όπως λέμε α κάμποσα δύο-τρία χρόνια όχι μια μερίδα του πληθυσμού την οποία έσφαξαν από την πρώτη στιγμή οι ασθενείς, οι συνταξιούχοι τα παιδιά <κοκοκοκλή> λοιπόν, ή ε, χορτασμένοι τα παιδιά μπορεί το ο χορτασμένος να έχει παιδί που να έχει πρόβλημα αλλά δεν τον ενδιαφέρει δεν τον ενδιαφέρει τα λέγαμε προχθές εκείνο που τώρα μπροστά του βλέπουν είναι οι εκλογέ. αυτές εδώ οι εκλουγές να βγει ο να επειδή μοναμικιμητά να κάνουμε γύρια στη γιοροβολή να μας εκπροσωπήσουν ας πούμε πως το λένε κακό σπυράκι στον κόλος οπως το λένε γίνεται. κάτι μεγάλε, μεγάλα προσώπατα σωλέο, τα οποία θα εκτός μεγάλε και αν έρθουν τα πάνω κάτω και εκλεγεί ο Αλέξης και αλλάξει ο πλανήτης τροχιά διότι ο Αλέξης όπως θα έχετε διαπιστώσει μέχρι σήμερα, δεν είναι όπως η ελπίδα της Ελλάδας μόνο. Σε Ευρώπη, του πλανήτη, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα, θα αλλάξει τροχιά ο πλανήτης. Θα κάνει βόλτες άμα θα δούμε τα, τα αξιοθέατα του σύμπαντος. Yeah. Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα στο πούνε οι αυτό? Yeah. Πιστεύεις ότι δεν θα στο πούνε? Το να αδικαστής, κοίταξε τώρα, αν είσαι προδότης. Έχει προδώσει αποδεδειγμένα τη χώρα σου Το να δικαστείς ε, Για εγκλήματα κατά της εθνικής Ανεξαρτησίας και κυριαρχίας Είναι παλιές Και αναχρονιστικές αντιλήψεις Κατάλαβες Αυτά απάντησε ο Στουρνάρας Δεν μπορείς να δικάζεις τώρα Τον αποδεδειγμένα προδότη Κατά, κατά ε, της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της χώρας Είναι αναχρονιστική αντίληψη Έγινε συνεδρίαση για το Μεσοπρόθεσμα και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για δίκη όσων ψήφισαν τα μνημόνια, ο Στουρνάρα του είπε: Έχετε παλιέ αντιλήψει. Οι καινούργιε αντιλήψει είναι ότι μπορεί τόσα χρόνια να ήταν ο φερετζέ τη Δημοκρατία και να, να κυβερνούσαν εθνοπροδότες αλλά ήταν πίσω από το φερετζέ. Τώρα που φόρα παρτίδα τα δίνουμε όλα, έχουν αλλάξει αντιλήψει. Εμεί είμαστε οι πραγματικοί πατριώτε. Έλληνοι, λοιπόν, και εσείς που θέλετε να δικάσετε τους πραγματικούς προδότες, είσαστε αναχρονιστικοί. Αυτό απάντησε στο ΣΥΡΙΖΑ saw... ο πατριώτης του ΡΝΑΡΑΣ. The right Κακός χαμός γίνεται πάλι με τις δηλώσεις του... του, του... ΡΙΣΤ. Αρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Αυτό ναι, όπω το pa αυτή τη δήλωση πρέπει να την κρατήσουν όταν θα, έρθουνε, αν θα έρθουν, στην εξουσία pa pa pa αυτά που παραδέχεται ο pa Αλλά το θέμα είναι pa pa pa pa pa ε, κακός χαμός γίνεται από προχθές εκεί βγήκε ο Γλέζος ο, ο Μανόλης και είπε ότι αν αλλάξουν στάση για τα μνημόνια Ενουδού και το Πασόκ θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε και κάτι άλλο, είπε για καταθέσεις και τέτοια. και γίνεται ένας κακός χαμός αυτά όλοι τα λένε για το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αυτό γκολ ότι κάνανε πατάτα προσωπικά αναρωτιέμαι μήπως θα κάνουν επίτηδες δεν γίνεται διαφορετικά, τώρα. Δεν γίνεται να είσαι ένα βήμα πριν την εξουσία. Να έχει τρέξει εκεί ο πικραμένος σου λέω, το ανθρωπάκος σου λέει. Σου λέω ο Πασόκος, ο, ο βαρυπασόκος που έχει στις αγκαλιές σου. Ο πικραμένος ο άνθρωπος να σε βλέπει ας πούμε σαν σωτηρία και να του λες ότι για τις καταθέσεις ξέρω εγώ ας πούμε. Ένα βήμα πριν νικήσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα βέβαια. Αυτά τα κάνουν οι πίτηδες. Αυτά τα κάνουν επίτηδες Διότι πρέπει και μέσω των πληρωμένων αυτών γκάλωψης Τα οποία κάνουν και τις προωθήσεις από τα κανάλια τους Τα γνωστά τα, τους βλέπετε ποιους προωθούν Και ποια κόμματα Πρέπει σε αυτό το κόσμο που θα πάει να ψηφίσει Γιατί θα πάει ένα ποσοστό να ψηφίσει Να μοιράσουνε του οι όπω όπως θέλουν αυτοί Δεν μπορεί τώρα σου λέω παραμονές. Να, καθε... να σου λέει τι Δηλαδή με συγχωρείς ρε Μανώλη ερω... ένα... Μου έρχεται τώρα Στο κλουβιο μια με ένα ερώτημα να... Τι στάση δηλαδή να αλλάξει Για τα μνημόνια η Νέα Δημοκρατία Και το Πασόκ για να συνεργαστείτε Να βγει να πει όταν θα Όταν θα είστε εσείς πλειοψηφία Αχ καλέ και τα μνημόνια δεν ήταν καλά Και ε... Απεταξάμι μνημόνια Τι να πει και... για, να... για να Συγκυβερνήσετε τι ακριβώς να πήρε Μανώλη Να πω ότι είσαι χθεσινό παιδάκι Χθεσινό παιδάκι Ότι γεννήθηκαν οι αγώνες Και ο σοσιαλισμός Μαζί με σένα Είσαι παιδάκι τώρα που κυκλοφοράς Να πούμε σε αυτή την πολιτική κατάσταση Εδώ και 70 χρόνια Τι ακριβώς δηλαδή Δεν διαπίστωσες Όχι μόνο από τους νοικοκυρούλιδες Που σφάξαν, κλέψαν, σκοτώσαν Υποδουλώσαν τη χώρα Αλλά και από τον σοσ του Πασόκ λοιπόν τόσα χρόνια τι να στάσει να αλλάξουν δηλαδή μήπως μπορεί ένας από το ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει ανάλυση δηλαδή αυτά δεν είναι το γκολ έρχομαι να πιστέψω ακράδαντα ότι τα κάνουν επίτηδε. επίτηδες βγαίνει ας πούμε ο Σταθάκης τώρα τόσα καιρό και ουρλιάται και σου μιλάει για τις θέσεις ακριβώ που έχει ο Στουρνάρας ακριβώς τώρα και βγαίνει μετά ο Αλέξη, ο αρχηγό, και μα λέει ότι παρανοήσατε, είστε βλάκε. Εντάξει, ρε, Αλέξη, είμαστε βλάκε. Η ουσία τη δήλωση όμω δεν αλλάζει. Εντάξει, εμεί είμαστε βλάκε. Θα μου πει, αν δεν ήμασταν βλάκε, θα κυκλοφόραγε εσύ ω αρχηγό κόμματο και κάτι έλαμο χομπούμπο κατέφτια. Όχι, βλάκε είμαστε. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Γιατί θα έρθει με... μεθαύριο όταν θα κυβερνά και θα πει: Μα σας τα είπα, κύριε Την τάδε του μηνό πριν ένα-δύο χρόνια ο κύριο Σταθάκη τα είπε. Τι, τι να σου κάνω, γαλανίνα, Γιάννη Μαυρομάτα. Τι ακριβώ δηλαδή. Μουσική Αν δεν σα αρέσει εξάλλου η λιτότητα, έτσι, η λιτότητα, να μην ζητάτε βοήθεια. Μα είπε ο Τρισέ, ο πρώην διοικητή τη Ευρωπαϊκή Εκεντρική Τράπεζα. Οι άνθρωποι. Δεν... Εντάξει, οι άνθρωποι. Εσύ του λογίζεις ανθρώπου, γι' αυτό του έχει συνεταίρου, γι' αυτό κόπτεσαι για την ΕΕ, γι' αυτό σκίζεσαι για το ευρώ, γι' αυτό σκίζεσαι για τους αμαροβένε Ζαλοκουρέλιδε. Καλά κάνει, τους θεωρείς ανθρώπους Εμεί δεν τους θεωρούμε ανθρώπους Τι πα να πει αν δεν σας αρέσει η λιτότητα Βρες κρουμπούσκουλο Της ε, φασιστοναζιστοφαιοδοαρχικής Ευρώπης Ρε καραγγιοζάκο Καραγιώζάκο, και τον καραγγιοζήτρα Ρε σκρουμπούσκουλο Ξέρεις τι λιτότητα έχει, έχει πληρώσει τούτος ο λαός Και <καιδέτησε>, δεν ήταν η πείνα μόνο Ρε, του, του ξεσκίσαν τις σάρκες και έρχεσαι εσύ τώρα να πούμε μαζί με τους υποτακτικούλιδες... Στουρνάρο, Θεόχαρο, Βενιζέλο, Σαμαρό, Να μας πεις ότι αν δεν μας αρέσει η λιτότητα... Ποια λιτότητα ρε αλίτη... Βρε αλίτη όρθιε... Ποια λιτότητα... Εδώ μιλάμε ότι... Δολοφονείτε κόσμο... Θάνατος... Πώς αλλιώς να σας το πούμε... Πώς αλλιώς να καταλάβετε... Να καταλάβετε. Πώς αλλιώς δηλαδή... Δεν υπάρχει άλλη λέξη, ρε, σκοτώνετε κόσμο σκοτώνεται, πεθαίνει κόσμος δεν μιλάμε, άντε να μην αρχίσουμε να μιλάμε για το μέλλον των παιδιών και όλα αυτά τα πράγματα, μιλάμε ότι σκοτώνεται κόσμο, ανθρώπους ανθρώπους ρε έχετε κοιτάξει τον εαυτό σας στον καθρέφτη και λογίζεστε άνθρωποι ή κυκλοφοράνε και άλλα τέτοια δίποδα έξω και τα σκοτώνετε. Αυτός, αυτός είναι ο ορισμός του φασίστα του ναζιστή παρακαλώ Πού είσαι, ρε, Ρομπουλάκι, μου να ξα... ανησύχησα. Έλα. Ξέρετε, yeah. yeah. Ναι, ναι, ναι Ναι, no φάει και But λίγο H τη γλαρώσου Παράλλο Ναι Βιάν <laughs> <laughs> ναι. ναι Θα επαναλειτουργήσουν Κατά τις εντούς; καλά. Ναι. Έγινε, έγινε Να είσαι καλά, γεια σου φίλε, γεια. Ό, ό, Όταν θα τα κάνετε αυτά προσέξτε μην, μην χρησιμοποιήσετε Ιατροδικαστές τύπου καψάσκι Και καταλαβαίνεις Τέλος πάντων, εντάξει, εντάξει. Κατάλαβες βρε όρθιο, αλυτομούρικο υποκείμενο Έχει φάει λιτότητα ο, αυτός ο λαός Και όχι η λιτότητα τώρα να μην έχει να φάει του, του, του σκίσαν τι σάρκε. Του σκίσαν τι σάρκε. Και έρχεσαι, προκειμένου να λάβετε βοήθεια, οφείλετε να εφαρμόσετε τι πολιτικέ. Ποιε πολιτικέ, βρεαλίτη, ποιε πολιτικέ, βρεαλιτόμουτρο, ποιε πολιτικέ μαζί με την παρέα σου και του υποτακτικού εδώ, Του εκατοντάδε χιλιάδε γερμανοπροσκυνημένου, ποιε πολιτικέ δεν εφαρμόστηκαν. Ό,τι γουστάρατε εδώ με του γερμανοπροσκυνημένου, το κάνετε μέχρι κεραία. Τι άλλο θέλετε. Και άστα όλα τα άλλα Τούτο το φαινόμενο εδώ Τούτον των εκλογών το, ε, ε, Μερικέ φορές δηλαδή Εντάξει δεν πέφτουμε ποτέ από τα σύννεφαμείς Δεν είμαστε πέφτω σύννεφάκες Αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα ορμήσουν Και με, με, αυτές οι μούρες όλες να μας σώσουν Αυτές οι μούρες Μιλάμε για μούρες τώρα έτσι Μούρες οι οποίες θέλουν να μας σώσουν Και στην Ελλάδα Δικαίω το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ποιο κάνει τη νέα Ελλάδα Ο Σαμαράς, ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Πλακώθηκαν, τώρα πλακώνονται γιατί χρησιμοποίησε το Νέα Ελλάδα ο Σαμαρά και έκανε και ένα site εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, νέαελλάδα.gr. δεν ξέρω τι είναι, ούτε με απασχολεί. Νέα Ελλάδα έκανε και η Χούντα. Νέα Ελλάδα έκανε και ο Μεταξά. Νέα Ελλάδα έκαναν και οι Γερμανοί όταν μίλαγε κάτω στα χανιά στο λόγο του. Πώ τον έλεγαν ο. Ο λογοθετή. που πήγε κάτω στο Ρέθυμνο, είναι ο λόγο εκεί. Με το τρίτο Ράιχ τώρα λέει θα κάνω μια νέα Ελλάδα. Όλοι θέλετε, κάνατε μια νέα Ελλάδα. Όλοι για νέα Ελλάδα μιλάγατε. Και τώρα, τώρα το πρόβλημα, το πρόβλημά σου συνταξιούχε μου, άνεργε που δεν έχει από πουθενά να πάρει ψωμί, γιατί σε σένα απευθύνομαι, είναι αν η νέα Ελλάδα είναι του Σαμαρά ή του site το οποίο έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα μυαλά του, μεγάλε. Γι' αυτό λοιπόν όχι μόνο την Κλεοπάτρα θα πηδίξει ο Οδυσσέας Αλλά μη σου πω να πούμε ότι τα είχε φτιαγμένα ο Οδυσσέας και με την αόμη Κάμπελ Παρακαλώ. Δεν θέλει αυτό δεν είναι λόγια του, του κάθε πολιτικού αυτά, αγαπητέ μου. Είναι, αυτά τον βάζουν τα φεντικά του να λέει, αυτά λέει. Και μέσα στα αυτά που του γράφουν εκεί πέρα με τα μεγάλα μυαλά, τα οποία βγάζουν με ρογκάματο. Λοιπόν, του γράφουν. Νέα Ελλάδα τώρα. Ο Τσολάκογλου, μπράβο. Νέα Ελλάδα λοιπόν από την εποχή του Τσολάκογλου. Νέα Ελλάδα μετά με του παπάγου, με τους, έτσι, με τον Εθνάρχη. Νέα Ελλάδα και ο Εθνάρχη. Νέα Ελλάδα και η Χούντα. Ελλάδα... Ο Παπαντρέα. Άλλαξη, Άλλα, Άλλα, Νέα Ελλάδα, Νέα Ελλάδα και ο Σιμίτης Μας με τα Ευρά, Νέα Ελλάδα και ο Σαμαρά yeah, Και τώρα το πλάκωμα είναι για τη σελίδα Πήγαν οι Σιριζέοι και έκαναν Σελίδα νέαελλάδα.gr Τι να σου πω ρε μεγάλε τώρα, τι να σου πω Βέβαια, βέβαια Ελληνίμου, sugar man. Sugar Baby Sugar Ria corn, those... Βέβαια το δημοσιο, δημοσιονομικό κενό των δύο δις που βλέπει η αγαστή Τρόικα στην έκθεση για την Ελλάδα ε, για το 15 έτσι είναι, δεν σου το αναφέρει τι θα γίνει με αυτά τα πράγματα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μα διαμηνύει ότι δεν θα ξανακάνει πίσω για το ελληνικό χρέο όπω έκανε το Μάρτιο λόγω ευρωεκλογών. Στα λένε δηλαδή. Σου λένε ότι ήταν στημένη ιστορία για να βγει στι αγορέ, τα πλεονάσματα και όλε αυτέ. Τα λένε οι ίδιοι. Η αξιολόγησή μα για το χρέο παραμένει η ίδια. Το δημόσιο χρέο τη Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Αυτά λένε τα αφεντικά των Σαμαραβενιζελοκουρελό σωτήρων. Η θέλω εσύ να πούμε και, Τώρα, βλέποντας αυτά τα πράγματα και την πραγματικότητα γύρω σου, έρχεται επειδή πηδή μυφιά με το μαντή λάχανου και το μάτ, δηλαδή το μάτ το υβαμένο τώρα σωλέο, πώς το λένε αυτό, eyeliner, ναι. σου είναι σαν να βλέπεις κακή, κακέκτυπο του Μέρλιν Μάνσον, δηλαδή... Ρετάσαι με σου λέω ρε μεγαλύτερα Δεν τελειώνει Πρέπει να τελειώσει αυτό παιδιά Πρέπει να τελειώσει αυτό Δεν αντέχονται άλλο yeah, yeah, yeah. Λοιπόν Τα μαντάτα είναι ότι Μέσα σε ένα μήνα Όλοι οι πάντες Πρέπει να έχουν email Email Η φορολογούμενοι Έδωσε εντολή ο Θεοχάρης Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν Θα σε ειδοποιεί η εφορία Τι χρωστάς Και τι ε, Σε περιμένουμε Περάστε παρακαλώ Όχι Φίκα Λοιπόν Περάστε παρακαλώ Από τα γραφεία σας Το θέμα λοιπόν Το έχουμε είπε Και παλιότερα Ότι Υπάρχει μεγάλη μερίδα Του Λαγού Που δεν είναι εξοικειωμένη Με το Με τα ηλεκτρονικά Και σε ρωτάω εγώ τώρα Παρακαλώ Έλα Sugarman Won't you hurry? Είπαμε για το μέρισμα ότι ήταν κόλπο να πάρουν τα λεφτά οι τράπεζες Τι άλλο να πούμε Εντάξει πάει εδώ Εδώ τώρα κοίτα να δεις τώρα για το mail να σου πω Δεν είναι εξοικειωμένο ο κόσμος έτσι Τι mail τώρα να κάνει μια γριά να πούμε Ένας γέροντας ένα άνθρωπο ο οποίο δεν, δεν γουστάρει ρε παιδί μου να, Δηλαδή με το ζόρι δηλαδή. Δεν γουστάρει να έχει κομπιούτερα σπίτι του Δεν θέλει ρε παιδί μου. δεν γουστάρει να έχει τηλεόραση να Δεν γουστάρει να έχει. Όχι θα έχει mail. Οπότε λοιπόν η συμβουλή είναι να φτιάξουμε mail όλοι με διάφορα ωραία. Ξέρεις συνθήματα. Τι να σου πούμε. Αυτό το mail έχω. Του βάλει α πούμε. Ε, go fuck gmail.papaki.com Τι να σου πει Τι να σου πει Αυτό το mail έχω ρε μεγάλε Αυτό το mail είναι τρελά έτσι μεγάλε Είναι τρελά Διότι η νέα κεστάπο στην Ελλάδα Που είναι η εφορία Το γνωρίζετε όλοι δηλαδή so... Με μια απλή καταγγελία Λοιπόν θα έχει δικαίωμα ηλεκτρονικά Και εναγνία σου πρόσεξε Να ξεσκονίζει εξ Τον κάθε άνθρωπο και να σου επιβάλλει Χωρί να έχει δικαίωμα να αντικρούσει τα στοιχεία. Πέραν του ότι θα είναι νόμιμε οι έφοδοι ε, ελέγχων για πλήρη έλεγχο φορολογικών στοιχείων, τα είχαμε πει αυτά χωρί να έχει ενημερωθεί ο ελεγχόμενο από πριν. Τίποτα. Θα, θα παίρνει τηλέφωνο εσύ, ως γνωστός γνωστό Ρουφιάνο, <coughs> και θα λε, ρε, εσύ αυτό να πούμε, <coughs> τον είδα πέρασε σπίτι και είχε ένα γιαούρτι με στο σακουλάκι. Τα, θα σε ελέγχει, θα γουστάρει να πούμε, διότι είναι το σύστημα. Ε, δίκαιο όπως καταλαβαίνεις θα σου κάνουν έναν ανέλεγχο ηλεκτρονικά και θα σου βάζουν ένα πρόστιμο και εσύ δεν θα έχεις αγαπάρει, πάρει, αγαπάρει, τίποτε mm -hmm. τώρα αν αυτά μεγάλε, σύ που τρέχεις να πούμε πίσω από τους σωτήρες εμπεριέχουν ίχνος λογικής μιλάμε για ανθρώπινη. τώρα δεν ξέρω τα μσκάρια τι λογική έχουν είναι δική του υπόθεση αν αυτά εμπεριέχουν ίχνος λογικής τι μα σου ποκαλά κάνεις και υποστηρίζεις τους αυτούς τους τύπους και την Ηνωμένη σου Ευρώπη. Μέσα σε όλα τα λάχανα λοιπόν πετάχτηκε και ο Θεοδωράκης και θέλει και αυτός αλλαγή συντάγματος και θέλει και οι βουλευτές να γίνουν 200. <Το> Προσωπικά δεν θα σας κουράσω να σας πω πως ένα-δύο χρόνια, τρία ίσως πριν σας είχαμε πει ποιοι είχαν ζητήσει πρώτη. 200 βουλευτές στην Ελλάδα για να ακολουθήσουν όλα αυτά τα, τα πατρίωτο σωτηράκια εδώ να μας λένε αυτά τα πράγματα Φυσήν, τώρα θέλει και ο Θοδωράκη εντάξει ο Θοδωράκη ό,τι πείτε εσεί. εσείς έχετε το καρπούζι το πεπόνι, <ντο Process> το μαχαίρι του οπαδούς, όλα εσείς τα έχετε Πάει ο Αλέξης στη Ρωσία για να συναντηθεί με στελέχη της ρωσικής κυβέρνησης. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει και ο Πούτιν γραμμή μετά την παρουσία και του Αλέξη. Yeah. Τι να κάνει ο Αλέξης. Yeah. Γεγονός πάντως είναι ότι στη Θράκη... Πούλμαν, εκατοντάδε πούλμαν με ψηφοφόρου από Κωνσταντινούπολη, Αδριανούπολη, ακόμα και από την Προύσα, το τουρκικό κόμμα Θράκης που, κατε... που κατεβαίνει στις ευρωεκλογέ, τους φέρνει να ψηφίσουν με τη συνδρομή του τουρκικού προξενείου. κατάλαβες και θα πάνε περιοδίε και σε ρόδο για ενίσχυση του τουρκικού φρονήματος και ψηφ... για την ψήφο στο τουρκικό ευρωκόμμα. Αυτά όλα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι σου, μεγάλε. Τώρα, αν εσύ το σπίτι σου δεν το θεωρείς Θράκι ή δεν το, τη Θράκη δεν τη θεωρεί, σπίτι σου μάλλον ε, το λάθος που έκανα ήταν, ήταν πολύ καλό αφού το σπίτι σου δεν το θεωρείς Θράκη στο τέλος θα πάθεις τα ίδια καλό ήταν το λάθος που έκανα γλώσσα λανθάνουσα ναι, ο συνειρμός καλός είναι μια χαρά είναι ο συνειρμός παρακαλώ Έγινε Ρε πούσι μου έλα Έλα Έλα ρε που μου όλα θα γένουν Έλα ε, Μετράνε στο Λονδίνο Ένα εκατομμύριο αστέγους χωρίς τροφή ε, Εντάξει Σε μια πόλη που ζουν εκατό δισεκατομμυριούχοι Και τα ψαλίδα άνοιξε πολύ Επικίνδυνα μεταξύ των δύο τάξων Ρε μαγίτος τώρα Με τους σχιάζεστε αυτόν Αυτοί έχουν στρατούς και φυ, Καλά τώρα εδώ, εδώ μιλάμε ότι δεν τολμάει να κινηθεί κουνούπι στην Ελλάδα Φαντάζομαι να παρατηρήσατε Τις περιοδίε Βενιζέλου Το τι ξύλο έπεσε στη Λάρισα Μιλάμε για πολύ ξύλο έτσι Λοιπόν, με το που ο Βενιζέλος ήθελε να φάει κοψίδια στη Λάρισα Ήρθε και εδώ και είδε κάτι βαφτίσια και χιάστηκαν και φύγανε Νομίσαν ότι ήταν διαδήλωση Τέλος πάντων Αλήθεια σα το λέω, με δεν σα λέω ψέματα ναι. Μαρτυρία ανθρώπου που ήταν εκείνα Λοιπόν ε, Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν Κουνούπι πετάει και πέφτει το ξύλο της αρκούδας τώρα Δεν έχουν τα κόλπα να πούμε Οι, οι τη της απικίας το, το, το τι θα κάνουν με τους υποτακτικούς Λοιπόν, επίσης έχουμε ε, συστράτευση της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης εναντίον της Αποχής. Πριώσσεξε μη δεν πας, πρέπει οπωσδήποτε να πας να ψηφίσεις. Με διάφορες παπαριέ του τύπου μην αφήνεις άλλον να αποφασίζει για σένα, λες και εσύ που ψηφίζεις μεγάλε, αποφασίζεις για σένα. Αυτό σκέψου μόνο, ότι εσύ που ψηφίζεις ε, και βγαίνει η εδώ... Σας στρώς τα πουδάρια ενός κόμμα και δεν θα πει ουξτουμπούλης του, του, του, του νηρού ουξτμπούλης του νηρού Ναι, λοιπόν, εσύ που ψηφίζεις ψηφίζεις ε, για, ε, για το μέλλον σου, ε, ναι Λοιπόν, πάντως η Ευρώπη ρίχνει πολλά φράγκα ε, διότι σύμφωνα με έρευνα η οποία έγινε 61-62% δεν δίνουν καμία σημασία Ευρωπαίοι για το Ευρωκοινοβούλιο διότι είναι βαθιά πεποίθηση πια ότι αυτά είναι κόλπα τα οποία κάνουν αυτοί που ε, δημιουργούν φεουδαρχίες και τρώνε ταΐζοντας τους υποτακτικούς τους οπότε η Ευρώπη ΕΕ τώρα ρίχνει φράγκα εναντίον της αποχής. Μη και διμπάνα ψηφί κοπέλα να την κάνουμε δημοτικά σύμβολο. Έχουμε σε λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή στην χώρα μας που βάσει ενός ε, ερωτηματολογίου σου απαντά πιο κόμμα πρέπει να ψηφίσεις τις εκλογές. Βεβαίως. Μπαίνεις λοιπόν, ε, σε, σε ρωτάει πόσα κιλά είσαστε 68 χωρίς τα κόκαλα, μάλιστα και το αίμα, ε, έχω και 5 κιλά αίμα μας. Ε, τι χρώμα μάτια έχετε, καστανά. Τι κολομέρια έχετε, 68 περιφέρεια στήθος τόσο, άρα πρέπει να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Ταιριάζει το προφίλ σου σε αυτό το πατριωτικό κόμμα. Αυτά συμβαίνουν. Και συνεχίζετε να μιλάτε για λογική δίποδο Δεν υπάρχει αγαπητέ μου όσο και να τη σπρώχνεις τη μυαλουδάρα σου Παρακαλώ <Κι> ναι, ναι, ναι. <Κι> ναι ναι ναι Ναι ναι ναι <Κι> ναι, ναι, ναι, ναι. <Σιναι> ναι, μπράβο, κατά τ' άλλα βάζουν παραβάν Καλά το λες, όπω το λες μεγάλο. Ναι, σου λέω, θα μπαίνει μέσα, θα λες Εσύ τη γορίνα Και τι προτιμήσει έχεις <Σιναι> Μ' αρέσουν τα γόρια Με μουσοι Εσύ πρέπει να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ Σου λένε, είναι το κόμμα έχεις, Είναι το προφίλ σου, ταιριάζει το... Αυτά μεγάλα συμβαίνουν ναι. τα, Τώρα τι να σου πω ναι. Τι να σου πω και τι να σου ομολογήσω Πάντως, ε, ε, οι Έλληνοι Μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνουν τα νομοσχέδια για τη δίθεν ανάπτυξη του τουρισμού και την παραχώρηση Αιγαίαλών σε ιδιώτες για ξαπλώστρες και μπαρ και όλα τέτοια, αλλά εξένοι μέσω δικτύου stop στην καταστροφή ελληνικών των ελληνικών Αιγαίαλών φωνάζουν «Θα χάσετε τα πάντα από την ομορφιά και στο τέλος θα μείνουν οι κουράδες του τουρισμού και τα εξαμβλώματα τα οποία θα φτιάξουν οι επενδυτές, λέμε τώρα». Το λένε εξένοι αυτό, λοιπόν. Οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον πλανήτη. Τέλος πάντων Κυρία μου και κυρία μου Σιγά τώρα μην είναι... Κάτσε τώρα να ασχοληθεί Τι είναι το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού Και παραχώρηση αιγαίαλών Τώρα σε παρακαλώ πολύ oh, Σε παρακαλώ που θα ασχοληθεί με τέτοια ο Έλληνοι Έχει να σπρώξει του βιδί Νορίστε oh. oh. Έλα Baby, είναι, είναι η νέα Ευρώπη Είναι η νέα Ευρώπη αυτή <μήλεια> ναι. <μήλεια> ναι ρε ναι. <μήλεια> ναι Ναι ναι ναι ναι ναι <μήλεια> Έλα τελειώσαμε <μήλεια> πάμε Γεια γεια Τέλος τέλος Τι μου μη λες τέτοιες κουβέντες γιατί τη... Γι' αυτό με το μουσική τι είναι αυτή, δεν ξέρω. Διότι θα σε πούνε, Πως το λένε, παιδί μου, δεν είσαι πολιτισμιανός, Δεν είσαι πολιτισμιανός. Γιαγούρα γι, μα, γι, γι, γι, γι, γι, γι, γι, Λοιπόν, πάντω σπρώχνουν από παντού να δοθούν όλα τα νησιά για ιδιωτικοποίηση. Έβγαλαν επίσημα στοιχεία ότι στην Ελλάδα έρχονται τουρίστες με λίγα λεφτά ρε παιδί μου γιατί δεν υπάρχουν υπερπολιτελή ξενοδοχεία μπροστά στο κύμα με μαρίνες να αράζουν η θαλαμυγοί. Γι' αυτό καταλαβαίνεις τώρα. Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθούν. Τα έχουμε πει αυτά με τους νόμους και τα κόλπα που κάνουν αλλά δεν δίνει σημασία κανένας, κανένας. Πάει και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, Κάτω στην Κρήτη Σημαντικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Για να αναπτυχτεί ο τωρασμός Του κάνουν πολιτικό Και μετά μπαίνει προσπόληση Αμέσως ως περιφερειακό Όχι θα κάτσουμε να σκάσουμε Είπαμε προχωράμε για μια νέα Ελλάδα Νέα Ελλάδα Πραγματικά, αλλά αυτή τη νέα Ελλάδα ο, δεν θα τη γνωρίζεις καν. Και βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις την εντύπωση ότι θα καλοπερνάς όπως πέρασες 30-40 χρόνια τώρα ξεπουλώντας την αξιοπρέπειά σου. Και εμείς σου απαντούμε. Αμ Έχουμε και 5 υποψήφιους αγουραστές για τη μικρή ΔΕΗ. Καναδοί, Ιταλοί, Κινέζοι και Αμερικάνοι. Άιντε παιδιά να τελειώνουμε. Πάντα νηρανού σου κόμμα. Πάντα νηραπλίδ Λοιπόν, πάνε... Τι έχουμε? Όλα παραχωρούνται. Όλα. Όλα σε αθλητικά σωματεία. Πάρκα, άλση, τα πάντα. Πάρε κόσμε. Λοιπόν, μέσα του δίθεν αθλητισμού στι πρώην δημόσιε εκτάσει θα μπορούν τα αθλητικά σωματεία να δίνουν σε ιδιώτε, σε ιδιώτε πάντα πρόσεξε το χώρο για εστιατόρια, γιατί άλλο. Καφέ, μπλα μπλα. Είδα και το πρόγραμμα μια ε, δημοτεχνιά σεμβούλου εδώ που λέει: Εδώ στην Άρτα πρέπει η τάδε περιοχή να γίνουν ουζεροί και καφετέρειε. Στην άλλη περιοχή να γίνουν ταβέρνε ουζεροί και καφετέρειε. Στην άλλη περιοχή να. Ορίστε παρακαλώ. Έλα. Ναι, θε μου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, είναι υλοποιημένο ήδη. Τι να σου πω. Μπορεί, μπορεί. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Δεν, το, το, το είπαμε πώς, τέσσερα χρόνια τώρα. Δεν αλλάζει η θέση μα ε, σε αυτά τα θέματα όταν βλέπουμε να ελοποιούνται αυτά. Αλλά να μην κουραζόμαστε. Όλα λοιπόν μέσω ιδιώτε, μέσω κλητικών σωμασιών. Πάρε και έλυγε η δημοτική ασύμβουλο εδώ. Η ε, άλλη περιοχή να γίνουν τσιπουράδικα, εστιατόρια, ε, ε, ε, ταβέρνε. Στην άλλη περιοχή να γίνουν καφέ. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αυτά θα σώσει την οικονομία. Κυρία μου και κυρία μου, 90% οι Ουκρανοί ψήφισαν υπέρ τη. Ε, Ενταξής τους τώρα Αλλά δεν το αναγνωρίζει δεν, δεν τους, Η Ευρώπη ΕΕ λέει δεν το αναγνωρίζουμε Κατάλαβες Δεν το αναγνωρίζουμε Τι να κάνουμε τώρα <Το> Λοιπόν Ποιες είναι οι επενδύσεις που κάνουν οι Έλληνες Τα τελευταία, τελευταία όποιοι τους έχουν μείνει Πεντεφράγγια Με τις αποζημιώσεις που πήραν από τις απολύσεις Κάνουν σουβλατζίδικα Κομοτήρια Κατάλαβες και κάθε μέρα ανοίγουν... Κάθε μέρα ανοίγουν 165 fast food και 15 κομοτήρια. Δηλαδή, παιδιά μιλάμε τώρα για τρέλα έτσι... Δεν ξεσκέφτε το άνθρωπος με το, σουρά, βγάλω φράγκο, με το σουβλατζίδικο και τα λιμπάν και τα λιμπάν... Δεν είναι αυτά μεγάλα δεν είναι επενδύσει. επενδύσεις... Μόνο να βάλεις τα πάγια... Μόνο να βάλεις το τι τρέχει από έξοδα και πως έχει γίνει η κατάσταση με την εφορία... Είσαι χαμένος από χέρι. Απ' την άλλη θα μου πεις τι να κάνω, να κάθομαι ανάσκελα, να κοιτάω τον ουρανό. Όχι. Όχι. Δεν θα σου πω αυτό. Πάντως, γεγονός είναι ένα, ότι <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> δεν σου ε, πω ειδώρα. Ξέρεις τη δουλειά είχαν τα κομμωτήρια με τις δημοτικές σύμβουλες αυτές τις μέρες. Α, πα, πα. Τρελαθήκαν οι φιλενάδες μου οι κομμότριες. Είχαν πήγαινε τώρα... ...τι που να φτιάχνετε αυτή η μαπα τώρα να πούμε σε πάρα. Αλλά πήγαιναν εκεί για να το μαλλί, ξέρεις, στη Λάλη Σκούπερ να πούμε. <Σελίδη> σου λέω. Η φίλη μου η Θεοδοσία από το Reggie άκου τώρα τι έπαθε. Α σου πω τι έπαθε η Θεοδοσία πάνω από τα Πεύκαρα Θεσσαλονίκη. Γεια σουρε Θε με το μποτάρι σου Η Θεοδοσία ζει στο Ρεντζίκι από το 70 εκεί Δεν έχει αυτοκίνητο δε, Η κοπέλα να πούμε δεν, ε, Απλά χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του ανιψιού της Και δεν μπορούσε να ξεπαρκάρει Λοιπόν χτες προχτες πότε έγινε αυτό το συμβάν Διότι ένας μπουλούκο μου γράφει εδώ Πάρκαρα από πίσω Άνοιξα λέει ήδη και την πόρτα ο, ο, ο μπουλούκο. Και βάρεσε το συναγερμό. Κοίταγα τα να κουνηθεί κανένα. Αλλά δεν κουνιόταν κανένας Λοιπόν. Και. Με... με το που κάνω να φύγω λέει σηκώνεται ένα τύπο που καθόταν κάτω από ένα αφήνικα και έπαινε τη φραπεδιά του. Τι θα έκανε ρε Θεσσαλονίκη είναι ο άνθρωπο. Και του λέω Άντερ Ελινάρα κουνήσουν να φύγουμε. Παραξηγήθηκε ο. πε τον... Ο, ο, «Ο αυτός λέει, εγώ δεν είμαι, λέει, ότι τον είπε φασίστα και καλά κατάλαβες, δεν είμαι, λέει, ή ε, είμαι, λέει, με το ΣΥΡΙΖΑ». «Έλα, μη μου λες τέτοια, έτσι είπε στη Θεοδοσία». «Λοιπόν, και, και του απαντάει τώρα η κοπηλιά, ακόμη χειρότερα, ε, μ, ναι, που είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ». «Λοιπόν, ακούς το συναγερμό και δεν κουνιέσαι, βρεβόδι». Λοιπόν, δεν κουνιέσαι Είμαι λέει υποψήφιση με τον Τάδε Ή με με τον Τάδε που ήταν Πασόκ Μαστα Αυτά Και θεωδοσία ε, το... ε, το... <συγνώ> <συγνώ> Φεύγαρε κοπέλα μου Φεύγα, σε παρακαλώ <συγνώ> Πάρ' μάξι έλα παρακαλώ Στάξεις. Σου απαντά μια άλλη φίλη τηλεακροάτρια Θεοδοσία και σου λέει: Μα είναι δυνατόν άνθρωπο που κάθεται κάτω από το Φίνικα και πίνει φραπεδιά αυτή την εποχή να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο τέλο πάντων, διότι έχει λιμένα τα προβλήματά του. Πια εσύ, α πούμε, μπορεί να κάτσεις κάτω από το Φίνικα να πιει τη φραπεδιά σου. Άσερε, μεγάλε. Έχουμε, Έχουμε καταντήσει, δηλαδή άστα σου λέω. Το, θέμα... το θέμα είναι να τελειώνει αυτή η ιστορία, μεγάλε. Να τελειώνει διότι Δεν αντέχονται άλλο Μιλάμε δεν Αντεχονται Δεν ξέρω παιδιά εσείς εσείς Αν αντέχετε δεν αντέχονται Δεν αντέχονται μιλάμε Λοιπόν κάτσε τώρα Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι α, Μιας και είπαμε για την εφορία Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι Από το Μιχάλη του Ζαμπέτα ελάτε να τα ακούσουμε όλοι μαζί και εδώ είμαστε Γιατί να πας στην Ιγυρία να δεις τα άγρια θηρία Και τι τώρα προσβάλλεις και τα άγρια θηρία Δεν μπορεί τώρα ε, Θηρίο τώρα λέμε ε, ε, Σου βγαίνει μπροστά μια τίγρης Είναι θηρίο τίγρη. ε, Δεν σου λέει έχω όραμα ε, Σε παρακαλώ πολύ Πια θηρία μεγάλα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ελληνική λέξη Να χαρακτηρίσεις τούτο Και πα πα πα πα, πα, πα, πα, πα μου μα, Έχουμε κι άλλο Δεν τελειώνει δηλαδή δε, δε, μέλα. Φαντάσου μεγάλε άντε αυτό λες τι μείνανε μια και άλλη μια εβδομάδα Τώρα φαντάσου τώρα να ξεκινήσουν εθνικές εκλογές Πάρε <μήλωσες> τι μας Περιμένα <μήλωσες> Του νουρό του νεύμα της Μίτσου τος θα τελειώνουμε Λοιπόν Με τούτα και με αυτά τέλος <μήλωσες> Παραμείνετε Συντονισμένοι στο Ράδιο Άρτα Και στο ιερό Ιντερνέδιο ε, παντού διότι θα ακολουθήσουν τα γλέντια του κανάλου Αλλά εδώ στους 101,5 FM Στέρεο Ντερνέδιο Όλα, όλα, όλα μη τι σας πούμε άλλο right. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Εκ καρδίας για τις ωραίες παρατηρήσεις σας, Για την υπομονή σας να μας ακούσετε Και να ευχηθούμε να είσαστε Απαξάπαντες πολύ καλά Μα πολύ καλά πάντα Γεια και χαρά σα. Practice right to smile, maybe. Τον 1,5 FM Stair.